για τον περιορισμό της διαφοράς του νόσου covid -19.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 Δεν έχει μετρό, είναι πολύ έχει, εντάξει, Το Χαλανδρίου. μετρό, εντάξει, είμαστε αγωνιστές. Το παρκάρισμα, παρκάρι Τι παιδι, να ξεκινήσουμε τον Τρεις φορές έχω πάει Για Παρασκευή και παρκάρι στου γει, γειτονικού δήμου. Δεν τολμάζει να μπει μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Γυρίζει, ξαναγυρίζει, τον Ε, οι άλλε δύο ήταν η ΕΡΤ, η κατάληψη. Α, που... ε, ναι, είναι, Παρασκευή. Και στην ΕΡΤ, πω, Από μια ώρα να παρκάρουμε, και στην στενά, στενά. Άλλη, άλλη, περιοχή, τίποτε, τίποτε, τίποτε, άλλη. Υπάρχει καινούριο, οπότε καταλάβαμε και ναι. καταλάβει. Ναι. Ε, πάνω ε, πλατεία ή κάτω πλατεία, όπω λέγαμε Και εδώ πάνω και κάτω πλατεία. πλατεία. το έθεσε. Γενικώ και στο ΕΓάλαιο έγινε το ίδιο και στο Χαλάνδρι γίνεται το ίδιο και στο Παγκράτη χθε έγινε Βαρνάβα, όπου βρουν πλατεία και Πάντού φτάνει ο κόσμο. Δύσκολο όλο αυτό θα, ε, να ελεγχθεί και θα δούμε τι ακριβώ σημαίνει σε 15 μέρε που θα μετρηθεί όλο αυτό το χθεσινό και το προχθεσινό. Και θα δούμε αν θα ξαναβγούμε μέσα, αν θα βγούμε έξω τελικά. Αν έχει, αν έχει μπάνιο φέτο το καλοκαίρι με το λάστιχο. Μ, με το λάστιχο είναι ωραία ιδέα. Σα γιονάρα αυτή την καφέ. Σαγιονάρο στρατού. <laughs> <laughs> και το λάστιχο, μια χαρά βάλει και ένα αντιλιακό από πάνω. Κόπερτο. Λάδι καρίδα. πολύ. Το... είναι καλό, έχω ακούσει. Ναι, μπράβο, ναι. Τι εννοεί ακούσει. Έχω ακούσει. Λοιπόν, σήμερα θεωρείς. αυτή την ώρα γίνεται στο σύντερμα... Αφού σύνταγμα... περισσεύει από το φαγητό. <laughs> Δεν το βάζουμε όλο.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 ναι μους τυλεστής μας με καλή με καλή καλυτέ... μα. Είχε... με τις μάσκες μας με τις, με τις μάσκες, μάσκες μας ναι, αλήθεια, ναι. Εγώ έτσι αλλιώ και, και άλλε περιόδου. Έτσι αλλιώ πάντα με δεν μια είναι. μάσκα ή κάτι με κάτι κυκλοφορεί. Εμαζευτήκαμε και είχε πάρα πολύ κόσμο. Ναι, το είδα ε, και ήσασταν και λίγο πυκνά είναι η αλήθεια. Ήταν πυκνά, αλλά σιγά σιγά με οδηγίε και αυτά αρέον ο κόσμο. Έχουν βάλει ναι, ναι. σημάδια κάτω στο δρόμο με τη μολύβι ή με την φέρε. Δεν ήταν και θα το πάμε να το πούμε. Δεν και ήταν και θα το πάμε. πάμε Καλλιτέχνε στον Άντε. Βέβαια πούνε. και το πάμε. Δεν ξέρουμε από την αρχή, μα ήταν έτσι. Τι φωτογραφία. Είδαμε και τα βίντεο στο τέλο. Φαφανώ έπεσε από ελικόπτερο και στάθηκαν ακριβώ στη βούλα. Αλλά εμεί. Σα σου ήταν. Μια μπάλα Ανάμεσα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεν ήταν ακριβώ Σουμπούτεο. Όχι, δεν ήταν λίγο. Ήταν λίγο, ναι, βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Ε, οπότε ήταν λίγο, έδιναν οδηγίε από το, τα μικρόφωνα, αρέωνε ο κόσμο. Είχαν βάλει κάτω σημάδια με ταινίε μονοτικέ ή με μουκημολίε. Γίνανε και κάποια δρόμενα καλλιτεχνικά. Ναι, Οι ταξιθέτριε φώναξαν κάποια στιγμή. Τι ταξιθέτριε όπου έβαλαν πέρασαν ένα σκηνή ανάμεσα στην ανθρώπινη ας πούμε, αλυσίδα. Οπότε έδειξαν με έναν τρόπο την εξέλιξη και πώ είναι αλυσίδα η μία δουλειά από την άλλη. Και είχε και κάποια άλλα καλλιτεχνικά δρόμενα με μαριονέτε και ναι. διάφορα τέτοια. Πανώ βέβαια. Ναι, πανώ προφανώ. Ετήματα. Ε... Ήταν ο γενικό γραμματέα του ΚΚΟΕ. Ναι. Ε, κάποιοι, κάποια στελέχη και βουλευτέ του Κουκουέ επίση. Να. Αυτά, δεν είδα άλλου. Δε δε μπορεί να υπήρχαν <laughs> μπορεί να άλλοι. Αλλιεργάγε με αυτού που, γίναγες, αλλά που γίναγες, δεν πού να δεις άλλους τώρα. Του <laughs> ΣΥΡΙΖΑ <συγγνώμη>. δεν είναι <laughs> τον το Τσίπρα δεν τον είδα Μπορεί να ήταν. Μπορεί να ήταν, δεν με τον με είδα. Τη μάσκα δεν γνωρίζει το Τσίπρα. Πώ είναι. Ξέρω εγώ. Ο κουτσούπα πώ γνωρίζει. Πόσο να η μάσκα από πια. Ε, λοιπόν θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό και τα αφορά πάρα πάρα πολύ κόσμο δεν είναι μόνο η μπροστά είναι και οι πίσω, είναι Και δεν είναι κόσμος. μόνο η πίσω είναι και ο δέκτης και είναι και... γιατί και... σκεφτείτε όλο αυτό που λέγαμε αυτόν τον όμως. καιρό σκεφτείτε όλη αυτή την καραντίνα τη δίμηνη χωρίς Netflix, μουσικές προφανώς ε, τι άλλο, και, συναυλίες, συναυλίες εγγλίες, ανεβάζανε... θέατρα όλα Και είναι ο χώρο που πρώτο έκλεισε και τελευταίω θα, θα ανοίξει. αναγκαστικά. Οπότε, μετά τις και μισή, έχουμε μια συνέντευξη για αυτό το θέμα. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Θα επανέλθουμε σε αυτό έτσι κι αλλιώ. Έρχονται δύσκολε ώρε, πρέπει να σου πω. Τι έγινε. Τι, τι έγινε? Για του καλλιτέχνε ή πήγαμε αλλού. Oh, και, και για του καλλιτέχνε, αλλά και για όλου. Παρετήτω, Άδωνη. Όχι, τον είδε που πήγε χτε με τον υπουργό του, τον άλλο, τον κύριο Παπαθανά και μετρούσαν στην Καλιθέα. Σε μια καφετέρια τα τραπέζια και τα τι καρέκλε, με το μέτρο. Αυτή τι είναι αυτό. Ξεφνία. Πήγε και μέτραγε. Μπορά Μπογδάνος και πάει ήταν σκέφτο. Όχι, ο, ο, ο συνάδελφο δεν ήταν εκεί. Θα μου στέλνει ότι και από Ανταρσία. Είχε, όντω, είχε και από Ανταρσία. Ναι. Ναι. Στη συγκέντρωση. Α, εντάξει, να ναι. σου στείλουν. Ότι δεν θέλουμε να αδικήσουμε. Αστέλνουν, να όχι, είπαμε ποιο είδαμε. Απλά εσύ τώρα εκεί δεν πήγε ω δημοσιογράφο, πήγε ω καλλιτέχνη. είναι καλλιτέχνη. Όχι, δεν έκανα ρεπορτάζ. Ποτέ δεν κάνει σωστό ρεπορτάζ. Ό,τι δει μπροστά του. Μπροστά του ήταν ο Κουτσούμπα και μαζί του. Οπότε αυτόν είδε. Μαζί δεν ήταν, μπροστά Αυτό Αυτόν έβγαλε φωτογραφίε. Με αυτόν έχει να μα πει τώρα. Δεν έχω να βγάλω φωτογραφία. Θα στείλω φωτογραφία με το γουτσούτι είμαι. Μια κατίνα του και ρατά αυτό είσ Και ο Παϊτέρη ήταν, ξέχασα. Ναι, να μα τα είδε. Και ο Μα έστελε φωτογραφία, έκανε ωραίο φωτό ρεπορτάζ, είναι η αλήθεια. Έβαλα τον υποφίλιο να σταθεί <laughs> με τον Παϊτέρη. Αυτό το ωραίο. Έχει στείλει μια φωτογραφία, μου στέλνει που είναι υποφίλιο, καταρχήν με τον ίδιον, έχει με τον καραμουρατήδη κτλ. Και, και μετά στέλνει τον Παϊτέρη, ο οποίο ήταν εκεί με κάτι κόκκινα παπούτσια. Ο Κοστολόμι, ο Ραίο Κύριο Νέα Υόρκη κανονικά ήταν η εικόνα. Ναι, νε, νε, νε. Και μια χαρά ήταν ο και ο παϊτέρι. Και έχει σταθεί η μποφίου. Πλακτάσαι όλα αυτά πριν τα βλέπαμε μέσα, γι' αυτό τώρα τα σχολιάζουμε. Λοιπόν, είμαστε τί, το που θα γίνει με τον άδειο που μέτρα για την τραπέζι και πάνω από το παθανάνοκι. Αυτό οι παπαθανάσει. Ναι, του Υπουργείου του. Αυτό είναι παρεμπτώτω. Οι δύσκολε ώρε δεν επιδιπατητό άδων, δεν πρόκειται να παρευτεί ο άλλο. Αλλά μου παρατηθήκαμε. Και θα υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου για πάντα. Πρώτα θα παρατηθεί η πολιτική ζωή του τόπου. Ναι, και θα κλείσει την πόρτα. Οι δύσκολε ώρε έρχονται από άλλη ανακοίνωση. Η οικονομία θα περάσει δύσκολες ώρες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα χρειαστεί πολύ μεγάλος αγώνας για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις όσο είναι ανθρωπίνος και με βάση τα δημοσιονομικά της χώρας δυνατόν έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο 21 όπου προβλέπεται η μεγάλη ανάπτυξη. Το χρόνο, όχι βλέπετε μεγάλη ανάπτυξη και το 21 το Γιατί 20... είχαμε μια έκρηξη το 20, εγώ θυμάμαι. Ε, όχι, το 19 ήταν η έκρηξη. 19 και 19 και έξι... θα έρχονταν ε, αν δεν είχαμε τον κορονοϊό, θα είχαμε και το 20 την έκρηξη. Καλά, αλλά ναι. όχι τίποτα άλλο. Εμένα με ενοχλεί που θα καθυστερήσουν τα έργα στο ελληνικό. Ναι, <laughs> αυτά <laughs> <laughs> <laughs> Με τον κορονοϊό πάνω που είχε αρχίσει η τσάπα. Είναι γραφτό του ελληνικού να μην ξεκινήσει ποτέ αυτό που έχω να πω. Αντί για τσάπα τσαπού. <laughs> τίποτα δεν έγινε στο ελληνικό. Σε παρακαλώ, είσαι καλλιτέχνη, αλλά. Τίποτα. Δεν είπε, η λέξη που είπε δεν είναι κακή. αρκεί να μην επαναληφθεί η δεύτερη φορά. Σάκα την τζαπού, λέει, υπάρχει τραγούδι σχετικό. <laughs> και Χάρη κλίν. Υπάρχει. Ναι, κλίν. Ε, έρχονται δύσκολε λοιπόν τώρα ώρε, αλλά θα κρατήσουν έξι μήνε. Σύμφωνα με την τώρα Μπαγκογιάννη, Πόσο μετά το 2021 έγινε κάτι σοβαρό. Πρώτη-πρώτη του πρώτη, 2021. Ο χάμο. Αν είναι έτσι, δεν πειράζει. Χαλάλικε δύσκολε ώρε και τα μέτρα που θα πάρουν. Δεν είναι ξεκάθαρο, Ζήσαμε 10 χρόνια λιτότητα. Ναι, έχουμε μάθει εμεί εδώ να τα πάνε να πούν αυτού του Ολλανδού. μόνο τέτοια. Πρώτη πρώτοι έχουν βγει άδειε οικοδομή. Ξεκινάει η οικοδομή καταρχά. Και η οικοδομή. Τα χτίζουν, αγοράζει κόσμο, θα κάνουν. Επενδύσει, θα δουλέψει. Η Ντόρα τα είπε αυτά. Ήταν σήμερα το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη στον αντένα. Ήταν και καλά φτιαγμένη. Θα πρέπει να πω ότι από την τελευταία φορά που σα είδα. Ε, και εσείς κυρία Πακογιάννη και εσείς κύριε Ζαχαριάδη δεν έχετε πάρει κιλά άρα η καραντίνα δεν σας πάχει Φροντίσατε... Αγώνας κύριε Παπαδάκη μου αγώνας δύσκολος <laughs> το... αγώνας Η κυρία Πακογιάννη έκανε το ρώτο μαλλί οπότε επανήλθαν τα πράγματα στην κανονικότητα <laughs> Δεν μην το συζητάτε η πρώτη πελάτη σα στο ακομοτήριο εγώ ήμουνα Κάνετε και κι εσεί οι καλλιτέχνε στον αγώνα σα, αλλά κάνει και η Ντόρα το δικό σα. Έτσι Τι πώ ήταν το μαλλί, το μαλλί πώ ήταν. Ωραία, Μια χαρά ήταν, εντάξει. Α. Πάντα επιμένει βγαίνει. Και τα κιλά κομπλε. Δεν το είδα, εγώ το άκουσα. Ένα καλέπο... σοκολατάκι <σχελίως> δεν είχε να φάει, ένα σοκολατάκι. Βαχαίνουνε. <σχελίως> Όχι, τα κιόλα στο δίπλα διαμέσου, ο πατέρα τη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, με την Ντόρα Μπακογιάννη για τι δύσκολε ώρε κι αυτό έτσι ω κάτι πιο χαλαρό. Θέλει κάθε άνθρωπο να έχει <σχελίως> την αυτοπεποίθησή του. Κάθε άνθρωπο. Ναι ρε παιδί μου το έχει ανάγκη ναι, Έχεις αυτοπεποίθηση και Αυτοεκτίμηση. Ένα από τα δύο παίζει Ναι Είναι συνώνυμα Όχι είναι, διαφορε... είναι εντελώς ανώνυμα. διαφορετικά και... εντελώς. Όταν έχεις το ένα δεν μπορείς να έχεις και το άλλο Έχεις αυτοπεποίθηση σαν γυναίκα Εννοείται Και αυτοεκτίμηση. Νομίζω πλέον έχω αυτοεκτίμηση Και όχι αυτοπεποίθηση Πλέον Δηλαδή πλέον ξυπνάω το πρωί και λέω Σ' αγαπάω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 Η Άτζελα είναι άλλη κατηγορία. Η Άτζελα δεν θέλει να αποδείξει κάτι. Λέει αυτά που έχει στο μυαλό αυτό, της. Και όπω τα έχει ήδη γίνει και Η θέλει να αποδείξει κάτι. Η Ιβάνα θέλει, την ακούω χρόνια και την ψυχολογώ. Θε, νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Καλά, και έχει φτιάξει το μεγαλύτερο δεν είναι. Όλα αυτά σωστά. Α. Και αυτά που λέει νομίζω ότι είναι πάνω από το Τσιόδρα, πάνω από το Einstein. Οπότε παίρνει και το ανάλογο. Ο, ο Τσιόδρα πίσω είναι ο Τσιόδρα, τον το τελευταίο εξάμεινο. Σωστό. Ένα λιμοξιόλογο. Το Δίμηνο. Δεν Καλά και ξέρω. από παλιά με τα εμβόλια του Αβραμόπουλου. Το Αλλά δεν το ξέραμε τότε. Τώρα, τώρα, Η Βάνα Μπάρμπα δεν... έχει μεγαλώσει γενιές και μα γενιές εργόχειρου. Αυτό το βάρος το έχει στην πλάτη τη και βγαίνει και λέει στα πράγματα με αυτό το πολύ ωραίο ύφος ναι. και όλα αυτά είναι αυτονόητα προβλέψη, έχει μα, δεν βγει Έχει βγει ποτέ του Πασόκ. Όχι, και... κατέβελα, ό... δεν θυμάμαι αν έχει βγει. Όχι, όχι δεν, δεν έχει βγει. Μόνο ο Δημοτικής Σύμβουλος. Δημοτική ο Ε, οπότε, χτε ακούσαμε ότι παρατάει και την πολιτική. Γιατί Αντιφεύγει. Τα μέσα, τα έξω. Δεν ακούσε ηλικιωμένο. Αυτό λινοφραμία. να μου πει το συγκλονιστή. Τα, τα μεταβλητή. άλλα συγκλονιστικά, αυτά. κάτι χαζομάρε. Για να κολλήσει με όλα αυτά. Όχι, δεν ακούω. ακούω άλλη κοινή ώρα. Άλλη. <laughs> Τι ακούσε <εκείνη laughs> ώρα. <άλλη. laughs> δεν έχω να ακούσω. Του ακροατέ που είναι στα φτή σου και σου λένε αυτά δικά του, τα όμορφα. Ε, θα πάμε τώρα στο Μητροπολίτη Φθιώτιδας Τι Ο Σιμεών του έθεσε μια ερώτηση δημοσιογράφο για την θεία κοινωνία και αν αυτός που θα κοινωνήσει λίγο μετά θα πεθάνει. Είναι λίγο μεγάλη ερώτηση, δηλαδή μακρηγορείς συνάδελφος, αλλά είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία η απάντηση του Μητροπολίτου Φθιώτιδας Σημαίων.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 Μακάρι να φύγω κι εγώ κοινωνιμένο. Να κοινωνήσω και να πεθάνω με αυτόν τον τρόπο. Ευλογία είναι. Το είπε, να πεθάνει. Ήταν καταρχά η παγίδα, παγίδα η ερώτηση. Ναι. Γιατί αν, και, αν κολλήσει, αφού τον. Δεν θα κολλήσει. Ναι, ναι εντάξει. Ξεκινάμε από αυτό. Δεν θα κολλήσει. Έπιασε η άλλη σα δεδομένο ότι μπορεί και να. Όχι, ναι, όχι. Ο δημοσιογράφο έκανε δέκα διευκρινήσει. Λέει, εγώ είμαι τη πίστη. Πιστεύω, αλλά θέλω να σα πω αυτό φορέ. Και έτσι λοιπόν, να κρατήσουμε όμως την απάντηση, πέρα από την στυμμένη ερώτηση και την πονηρή ερώτηση και οι πουλή, θα το ακούσουμε και πιο πέρα, ε, ο, η απάντηση του Μητροπολίτου είναι ότι είναι ευλογία να πεθάνεις, αφού έχει κοινωνήσει. Ε, δεν είναι. Ε, ναι, ομίζω Και στο Ισλάμ το ίδιο λένε. Λένε τέτοιο. Ναι, κουσου, και... όχι, έχω ακούσει ότι είναι ευλογία <σχει> να πεθάνεις. Εκείτε, επειδή έχουν λίγο μόνοι τους, είναι η αλήθεια. Αποστόλησε, περιμένουν να γραφτεί και στο ΣΕΙ. Σπύρο Κοντορίζο, ηθοποιό που μα είχε στείλει χθε το πρωί. Δεν μπορεί τί, να είναι γραμμένο σε 10 σωματεία. Σε πόσα σωματεία θα είμαι. Yeah, είναι στου οικοδόμου, είναι στου δημοσιογράφου, είναι και στο ΣΕΙ. Και στα <laughs> <Α>, Κόγκο <και laughs> στο... Μπού. <laughs> ναι, βεβαίω. <laughs> στο <laughs> ΣΕΙ. <laughs> <laughs> στο... <laughs> Όχι, δεν είναι το C, αυτό. <laughs> ε, ΣΕΙ αυτό. Εσύ είσαι διπλωθεσίτη. Σαν το Μητσοτάκι στην κατοχή που ήταν σε τρία σωματεία γραμμένο. Δεν μπορώ να είμαι σε τρία σωματεία, αν θέλω. Αν πήγε κάτι, να μην φάω μια φασολάδα να αλλά. Τρει την εποχή τη κατοχή. Αφήλεια. Ερματίνα. Ναι, λοιπόν τον πάει το <laughs> Θα τον ε, πάρετε Θα σας τον δώσουμε μεταγραφή από τους δημοσιογράφους Θα σας δώσουμε μεταγραφή στο ΣΕΙ Μπορώ να είμαι, και, είμαι και, και στα δύο Το βλέπω με μεγάλη επιτυχία <laughs> <laughs> και, και τα δύο Οπότε είναι μια χαρά αυτό. Θα ακούσουμε μετά και τον Κοστέτσο τι είπε για σένα, γιατί σήμερα το πρωί ένωσε οι διαδήλωνε. Ο Κοστέτσο ο Βασίλειο. Εισηγιαμένο ο Βασίλειο. Πάλι Να πλύνει Κάνε το με... στόμα του με Κοστέτσος, του μπαφλό. Καταρχά να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη τα... οι ανακοινώσει για τα μέτρα για του καλλιτέχνε από την Ελίνα Μεντώνη. Η Ελίνα Μεντώνη είναι. Θα τα, τα, τα, τα σχολιάσουμε μετά σχολιάσουμε με την εγώ, καλεσμένη μα μετά τι και μισή όμω. Τώρα ο Κοστέτσο σήμερα το πρωί έχει γίνει ένα τι θέμα. Στη face κορδάβηκε και ο Κοστέτσο. Έχει γίνει ένα θέμα με τον Σαμαρά και το λάκι γαβαλά, ο Σαμαράς εμφανίστηκε εκεί βάλαμε στο ξεκάτο που είναι. Βάλαμε το, ναι, το, το, το, το Δεν είναι ακριβώ ξεκάτο, είναι μια απαρχή εμφυλίου. Αυτό. Mm, Αυτό. Τα Σπάργανα. Στα Σπάργανα είναι. Που λέμε, Ε, και έχει γίνει μεγάλο θέμα. Έκανε μια εμφάνιση ο Σαμαρά σε ένα reality που εμφανίζεται. Και το έκρινε ο Γαβαλά Το έκρινε, Φορούσε όμω. Ένα νησιώδη τραγούδι που και φορούσε μια φουστανέλα τύπου. Ναι. Με από πάνω κάτι άλλο που ήταν κάτι σαν τα αυτό φουστανέλα ένταση. είναι το θέμα του. Εκλήθη σήμερα ο Κοστέτσος στην εκπομπή τη Φέη Κορδά να σχολιάσει αυτή την, τα όσα ο Γαβαλά είπε για τον Σαμαρά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 Απερίγραπτα την ελληνική, τη, τη, τη στολή του τσολιά, α πούμε, με τη μουστάγα και το μαλλίμπον, έτσι, το άφρο, τη δεσγέτα, γυαλιάτα, δηλαδή. Είναι Διαφορετική συνθήκη. Όχι, όχι, όχι. Και ο Τρίφωνας σαν σάτυρα το παρουσιάζει. Μόνο του είπε ότι εγώ πήγα εκεί για να διασκεδάσω τον κόσμο. Δηλαδή, ο τρίφωνα θεωρεί τον εαυτό του, όσο εγώ τον ξέρω τουλάχιστον, έτσι, ότι φέλ, του, του αρέσει να σατυρίζει τον ίδιο εαυτό του για να σατυρίζει τον Αυτό. Εγώ ένα κατάλαβα ότι έχεις ανταγωνιστεί τον Τρίφωνα, το τρίφωνα. Σαμαρά Ότι είμαστε συνάδελφοι σατυρικοί Συνάδελφοι ε, και έτσι. ανταγωνιστές Γιατί θα πούμε ποιος να μην είναι Να θέλει ότι το στέλνεις κατάλαβα. Ναι, ναι, έτσι ναι. και υπάρχει η έλλειψη Θα φανίσεις το χειροκρότημα Τι έλλειψη Θες να σου πω, μην πεις για πολιτικούς Δεν θα τελειώσω ποτέ Τη μισή κυβέρνηση, μισή όλη κυβέρνηση Και το μισό κοινοβούλιο Χθες δεν είχε γίνει με τον Τρίφωνα που έβριζε τον Κωστέτσο Ή τον Γαβαλά Α, τον Γαβαλά ο Κωστέτσος πήρε θέση υπέρ είναι φίλος με τον Σαμαρά Τον Τρίφωνα και το είπε στην αρχή της συνέντευξη. Απλά βάλαμε το απόσπασμα Που χρησιμοποίησε την δική σου παρουσία Για να τεκμηριώσω ότι μπορεί να γίνουν και ακρότητε. Με προστάτευσε αυτό. η ΦΕΗ όμω. Ναι, Είπε εγώ κάνω άντρε. Δεν τον είναι ο δεν ξέρω. σε, προστάτευσαν. Είμαστε, Γαρέζος, σε προστάτευσαν Με και... προστάτευσαν, είπαν ότι κάνει άντρε. <σχερ> και ευχαριστώ <σχερ> του συναδέλφου. <σχερ> και αυτού του συναδέλφου. Πολλού συναδέλφου έχω σε διάφορου τομεί. Δεν <σχερ> <σχερ> καταλαβαίνω. Αφού δεν βάζει κολοκάτο και πα παντού. Τι, προφανώ. Πώ κόλο. Και κάτω είναι ο κόλο. Ο κόλο ένα κόλο έχουμε κάποιο που βλέπει. Συναδέλφου, έχει παντού, αφού είσαι και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και μου λίγο στέλνει από στέλνει εδώ πέρα ένα φίλο τη εκπομπή, σε γουστάρει φούλο ο Βασίλειο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μάλιστα. Mm. Δεν ξέρω. Να κόψει εισιτήριο σαν τα αλλαντικά τυριά στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν Α, άλλοι νωρίτερα. Πολλοί. Με λε μορταδέλα. <laughs> σε, σε λέω μορταδέλα. Μορταδέλα εμένα. <laughs> που θα σε πάρει κάποιο εφέτε. Με λε, πάρει ζαμπαστούνι. Σε λέω, μην αρχίσουμε. Γιατί. Ό,τι προϊόν υπάρχει μέσα στο δίκτυο. Αυτά δεν θα έλεγα, τον μπαστούνι θέλω να πω. Α, εντάξει, αλλά μια αίρο δεν θα θέλει να το πει. Όχι, oh, γιατί το τρώει ο γέρο και πάει στο μέρο όπω κάναμε πριν. Τη Πέμπτη. Βελόπουλο για να μα φέρει. Δημόδε. <laughs> πάλι... Δημόδε, ναι, ναι. <laughs> Βελόπουλο για να, να, να, να επανέλθει η σοβαρότητα στην εκπομπή Τι πουλάει. Τι αρχίζουν οι δημοσιογράφοι. Κοιτάξτε τι ωραία διάταξη που έχουν οι κομμουνιστέ. Ανα δύο μέτρα. Κοιτάξτε τι ωραίες αποστάσεις παίρνουν. Τι με νοιάζει εμένα είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Γιατί δεν έστειλε ο Χρυσοκοήδης. Την αστυνομία να τους συλλάβει όλους. Να συλληφθούν. <laughs> Όλοι οι κομμουνιστές. <laughs> δεν είχαμε μέθ. <laughs> Τώρα δεν θα έχουμε που να βάλουμε τους κομμουνιστές. Υπάρχει μακρόνησος να... Χαλόου. <laughs> Ναι, στο λόγο. Θέλω τι είχε στο μυαλό του. Η Μακρόνησος, η Γιάρος δεν έχει γκρεμιστεί αυτό το κτίριο το παλιό, το θυμάστε; τι Γιάρο να τεράστιο υπάρχει. κτίριο. Εριμάζει, αλλά ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. κομμουνιστές θα βάλεις θα μέσα. Το Και τι έγινε, γιατί <laughs> νερά. Που μένουν τώρα πράγει σε καλύτερα, πράγει, τώρα που μένουν οι Λοιπόν. Τι που με έλα, μην μιλήσω για το ρόλεξ του κουτσούμπα, τώρα από κοντά τώρα. <laughs> <laughs> και την κότσπα παπαρήγα <laughs> που σπουδάζει ακόμα, <laughs> μάλλον <laughs> μετά 50 χρόνια. Αυτό το επιχείρημα ισχύει. Ισχύει. Είναι διαχρονικό <laughs> επιχείρημα. Δεν τα έπρεπε να πω για το φλωράκι. Τα, τα κότερα. Τα, τα, τα κότερα. Α, δεν αυτά. ήθελα γιατί, μάλλον ε, έχει πεθάνει ο φλωράκι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια γιατί και με τον παγκόσμιο <laughs> τρόπο. Ζάχασε. Όθελε πολύ ο Βελόπουλο και πολλοί άλλοι να πέσουν συλλήψει και να πέσουν και πρόστιμα για όλου αυτού που διαδηλώνουν. Μην πέσουν πρόστιμα όμω για <laughs> αυτού που πουλάνε, του απαταιώνε που πουλάνε. Ναι, όχι, όχι φάρμακα και λένε ότι με την υγεία δεν κάνουμε εμπόριο. Όχι, σε με δεν Δεν φωτογραφίζω. Περιπτύσω. Και αυτού που έχουν ψηφίσει μνημόνια, αν Ούτε, θέλω να το πάμε όχι. και παραπέρα. Δεν θέλω να φωτογραφήσω κάποιον απαταιώνα που πουλάει φάρμακα Μα δεν υπάρχει και κολοαλιφέ και τέτοια. Δεν, δεν υπάρχει. Τέτοιο. Για τα στομάχια, για τα τέτοια. Δεν αλλά. Υπάρχει. Όπως της είπε είναι, δεν είναι. Και αλυφές δίπα. Όχι. Κόλου είναι. είπα. Α, όπου βάλει ο καθένα. περνάει. Εντάξει καλά Δεν έχει τις αιμορροϊδές. Αιμορροϊδικών δεν έχει. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Δεν κλεισμικών κάτι. Δεν δεν έχει. Δεν ξέρω. Περίμενε, έχουμε άδωνη όμως. Πάλι άδωνη. Μετράει ακόμα τα δέρια. Live. Δεν την είδε τη φωτογραφία, φοράει και μια μάστα. Είναι μια φωτογραφία που φοράει αυτό το τζάμι. Το, το, το, τζάμι, το είναι προστατευτικό προσωπικό. Το πλαστικό τζάμι είναι ένα πλαστικό πλαστικό. Και με αυτό πήγε εκεί και μέτρα εκεί. Έγινε... Ασπίδα προσώπου λέγεται. Θέλω να είμαστε πολύ τελικοί. Προσωπίδα λιπορέκ. το λέω ο ίδιο. Αν δεν πει κάρπου που να έχει λίγο μια <laughs> Μια διάσταση, ένα <laughs> αρχαιοπροπέδ. Γιατί δεν τύθηκε σπαρτιά τη να βγει ο Άδωνη με περιστατικό Γιατί δεν έχει από πάνω ένα σκουπ όξιλο. Ένα ο Ισκόξιλο. Εγώ έχω ακούσει.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 Επεράκουμε πάρα να κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια να κάνουμε πέντε πράγματα και βγάζει να σώσει χάρα με το τοξίδι του. που με Εδώ εξηγεί γιατί ε, πήγανε να μετρήσουν μαζί με τον παπαθανάση. Για να δουν επιτόπου αν χωράει ο σερβιτόρος ναι. με το μέτρο. είχαν ανοίξει μέτρο. Αν Για Ποιο σερβιτόρο. Είχαν... Ένα μέσο σερβιτόρο. Ένα λεπτό Δεν ένα, ξέρω, ένα, χοδρό, ένα κοντό, Και έτσι την απόφαση γιατί όλοι ξέρουμε απόφαση και Και Στην τύχη, ναι, δεν μπορεί να βάλει δύο Στην μέτρα σκιτζίρες. απόσταση Βάζει το τραπέζι για να ξέρει τι ακριβώς Θα γίνει και είναι και τα συνεργεία Και οι για να αποτυπώσουν Την στιγμή ο ο Όλος τυχαίως Όλο ηχε. Παίρνει το κανάλι. Λοιπόν, θα καταλάβω να μετρήσω. Μην πάω τώρα τσάπα στον καραγκιόζη. Το να πάμε με φαν... λόγο στον καραγκιόζη. Φαντάζεσαι το κανάλι τι μαθαίνει κάθε μέρα. Τι κάνει ημεροάδωνη εκτό από τον να βγει σε πέντε κανάλια. Μετράει με μέτρο τα τραπέζια στην καλυθέα. Συντάκτη, να δίνει θέματα. Λοιπόν, έχω άδωνη εκεί. Μπογδάνο εκεί. Εντάξει, πα με το μέτρο ή θα μετρήσει ο υπουργό για τα τραπέζια ναι, ναι, ναι. που θα αν περνάει, χωράει ο σερβιτόρο. Και αν χωράει καρέκλα και όταν πάει το αλέτα μετά ο άλλο. Και έχει τώρα ο Αρχισυντάκτη να καλύψει διάφορα νούμερα <laughs> τη κυβέρνηση <laughs> που πάνε <laughs> να κάνουν το τέτοιο, το <laughs> <σόλ>. <laughs> Αυτή είναι η χώρα, αυ... <laughs> αυτή <laughs> είναι η πολιτική αυτή... σκηνή, αυτά <laughs> είναι τα θέματα. Δεν μπορεί να μην τα καλύψει. Και γι' αυτό μα έλειψαν όλοι αυτοί οι δεξιοί κτλ. <laughs> Γιατί αυτό, αυτό το, το καραγκιουσλίκι δεν το έχει καθέναν. Όχι, είχε από πολλάκι κάτι τέτοιο. Έχει μία στο τόσο τα λεξικά. Κάνει τι αμπουκάδε που ανεβαρθεί. Που ανεβαρθεί η Βέσπα και έφευγε, πήγαινε παραμένει. Είχε ένα, ένα σκούπτερ μια φορά που τον κοιμήματισε, αν δημοσιογράφηκε κατάρτιση. Στην μηχανή έλεγε. του Βαρουφάκη, τίποτα. Όχι, στην μηχανή Λάξη. του Βαρουφάκη. Μα έχει σημαδέψει το πλανήτη. Δεν θέλουμε. Δεν θέλανε του Βαρουφάκη. Θέλανε. <laughs> Τώρα γενικό γραμματέα του Βαρουφάκη. Πάρτα. Τι έχουμε ζήσει. <laughs> ναι, <laughs> ναι, πού? Στο μερα Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τι είναι, ότι το έπεσε <laughs> ω κατάκτηση. Ένα κόμμα του Άδων είναι τα γεγονότα, επειδή ξεκινήσαμε με Αγία Παρασκευή. Να κλείσουμε και με Αγία Παρασκευή. Λέει τι ακριβώ συνέβη στην Αγία Παρασκευή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 Τι πιστεύετε. Ναι, απλά δεν φταίει ο. Δε φταί, μην μη, μη βάλουμε τώρα μπροστά την Αγία Παρασκευή και πούμε να, να, να λέμε όλα τα μαγαζιά. Με συγχωρείτε, να τη βάλουμε. Όχι, να, βάλετε, να, μην να βάλουμε. Να, να σα πω. Δε δε όχι, εδώ, να βάλετε σε καραντίνα την Αγία να Παρασκευ... στιχε... Παρασκευή. Δεν εδώ το βάζετε. Υπάρχει να πιούμε... ένα στοιχείο κοινωνική ευθύνη. Ποιο είναι αυτό ο κύριο Ανταρσία που αποφάσισε να ρισκάρει τι θέσει εργασία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα και θέλει να εμποδίσει να ανοίξουμε μια ώρα αρχίτερα και πάει και κάνει την επανάσταση του υποτίθε στην πλατεία. Για πείτε μου. Συγνώμη ο Ανταρσία είχε μαζευτεί στην Άγια Παρασκευή. Ένα του Ανταρσία ήταν. Ένα. του Ανταρσία και κοίτα τι έκανε. Και κάνουν τη ζημιά. <laughs> Εδώ ο Άδωνης καταγγέλλει ότι θα, ξανα, θα ξανακλείσουν τα μαγαζιά σε 15 μέρες επειδή ένας στη Ανταρσία πήγε... Γιατί λένε όλοι του Ανταρσία. Τι να πω Είναι η Ανταρσία. Ε, εντάξει. Του, ένας, του χώρου Ανταρσία. Ναι, ναι ένας της ανταρσία, ένας πήγε, ένας πήγε, Κύριε όμως τον λέει ε, ε, κύριος, ε, και, ναι, το, το και πήγε και έκανε όλα αυτά που έκανε χθε. Άρα η ανταρσία ναι, αλλά... θα φταίει Προφανώς πάλι. αυτό Α, θέλω να πω θα, αυτό θέλω Βρήκε να πω. τον εχθρό του πάλι ο βρήκε τον εχθρό, πρέ... Τα παλιοκουμούνια είπε Η ιδεολογική η... γεμονία αυτό, τίποτα, τίποτα τίποτα δεν είπε Είπε αυτό ότι είναι ένα της ανταρσία που έκανε αυτό Έρε να... και βρούμε ένα δαπίτι Θα τον ξεβρακώσουμε Γιατί να τον ξεβρακώσουμε Για να χαρούμε κιόλας Να έχει να δρόμενο Τι δρόμενο. Που έτσι γενικός. Ένας γενικό... γυμνός δαπίτης, κάτω σε μια πλατεία. Δε, δεν κυκλοφορούν τις Δεν, δεν δε έχει μέσα. Πλατείες. Όχι, πλατείες. Ah. Το είπε τώρα μόλις ο υπουργός. Αυτό λέω. Έρε και βρούμε να δαπίτει. Δεν θα υπάρχει. Λες να υπάρχει. Δεν θα υπάρχει. Δεν ξέρω. Διάλογοι Να, υπάρχει. να σαχτούμε παιδιά. θα <laughs> <Γιάγκο. laughs> <Γιάγκο, laughs> <λες> να <υπάρχει. laughs> <Μινούν> Αν και το όνομα είναι χάλια, έχουν κάνει καριέρα με αυτό το όνομα Δάπνου Δουφουκού. Το κάνανε και βήκαν και τα ανακαλύφθηκα. Βέβαια το συνθήματα. μόνο σύνθημα που ταιριάζει είναι ου, και Α και, ου, <laughs> ε, Για να δέσει όλο αυτό. Πώ αλλιώ. Έτσι όπω την έχουν ονομάσει, περίμενε περιεχόμενο στο σύνθημα. Όχι. Δεξί και να έχουν περιεχόμενο σ σ σ σ σ α, που σ σ αυτό που κάνουμε. Τα πιο γνωστά που έχουν μείνει από Δάπνου Δουφουκού είναι αυτά. και Α, α και Ου και Αυτά είναι τα πιο πολιτικοποιημένα συνθήματα των τελευταίων πέντε κρατών. Μακράν. Να πάμε σε διαφημίσεις. Ελληνοφρένι είναι αυτό, δεν χρειάζεται Της να πούμε. Της Πέμπτης. Της Πέμπτης, <laughs> να, πέμπτης, πέμπτης να το έχετε καταλάβει. Πέμπτης. Ο Δημήτρης Κύρκο είναι στον Νίχο. Πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις και εδώ είμαστε.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 Συναυλίε, παραστάσει, τα πάντα, έτσι. Συναυλίε και θεατρικέ παραστάσει, ναι. Κάτι το percentual προσθέλετε. Η επίδαυρο, α πούμε, να, για να το κάνουμε εικόνα, θα είναι το μισό θέατρο λίγο λιγότερο γεμάτο. Ναι, τώρα για την επίδαυρο φαντάζομαι θα Έφερα και... ένα θέατρο που το ξέρουμε όλοι, για να καταλάβουμε λίγο τι... πώ θα είναι τοποθετημένο. Κάτω, το κάτω από το μισό. Αυτό σα ικανοποιεί εσά από 15 Ιούλη και μετά?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 τα πολιτιστικά κέντρα δηλαδή των δήμων τα οποία δινόντουσαν με ένα ποσοστό 8 με 10% της τιμής του ειστηρίου. Αυτό είναι μια βοήθεια αλλά παράλληλα έχουμε και άξιση κάποιων εξόδων. Δηλαδή θα χρειαστούμε την αγορά υγειονομικού υλικού η οποία θα είναι σε εκπόσταση. Λέω ένα παράδειγμα. Με, επίσης... με έναν τρόπο είναι σαν να αποκλείει όμως αυτή η απόφαση. Δηλαδή...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 Μια μικρότερη σύνθεση που να απαιτεί ας πούμε, μικρότερη κριτική υποστήριξη. Τώρα μιλάω για τα μουσικά. Ναι, θέματα. για τα σχήματα. Ακριβώ. Στα θεατρικά, α πούμε. Δεν είναι, γίνεται. Κανείς, ναι, γιατί κάνει παρέμβαση στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Είχαν αντιδράσει οι θεατρικοί για αυτό το θέμα πολύ σοβαρά, γιατί δεν μπορούν να κάνουν. Ας πούμε, ε, και στα παρέμβαση. μουσικά, μια παρέμβαση είναι κι αυτή. Αν ένα καλλιτέχνη θα πρέπει να παίξει με του μισού μουσικού του, α πούμε. Ε, είναι μια παρέμβαση, Ο. είναι μια άλλη παράσταση.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 Ναι ακριβώς, τώρα κάνουμε δηλαδή... μια εξαγγελία καινούρια για τους μουσικούς αν έχουν 50 ένσιβα από, από την 1η Ιουνίου μέχρι την 1η Μαρτίου θα μπουν και αυτοί στα 800 ευρώ γιατί είχαμε ζήσει αυτό το παράδοξο να παίρνουμε το 800 ευρώ όσοι, μόνο όσοι είχαν απολυθεί μεταξύ 1η και 20 Μαρτίου Ναι, είχαν, ναι, ναι, ε, ναι, ναι, ναι. από 1η Ιανουαρίου προφανώ θέλει να πει, όχι Ιουνίου Από 1η Ιουνίου μέχρι 1η Μαρτίου όσοι έχουν τώρα 50 ένσιβα θα πάρουν τα 800 ευρώ Αλλά από 1η Μαρτίου, μέχρι 20 Μαρτίου, όσοι απολύθηκαν ή όσοι έφυγαν κιοθερό μέσα σε αυτό στο εικοσαήμερο μόνο πήραν το 80. Ναι, ευρώ. αυτό ήταν παλαβό, ήτανε παλαβό. ήταν παλάβο. Γιατί είναι η φύση τη δουλειά τέτοια, που δεν μπορεί να οριστεί μόνο μέσα σε αυτό το εικοσαήμερο. Όχι, βέβαια, ναι, γιατί και, και, και η μουσική, και η φοπή, αλλά και οι μουσικοποιη, κυρίω οι μουσικοί οι οποίοι δεν είναι με συμβάσει εξαμηνία, α όπω είναι οι τοποίη που πάνε σε μια θετική παράσταση και ξεκινάνε από τι πρόβλησει του κλπ. Οι μουσικοί κάνουν τρία μεροκάματα τέσσερα το μήνα και με αυτά ζουν όλο το μήνα. Ναι, ναι. Και πάρα πολλοί προετοιμάζονταν αυτή Και την υπάρχουν την και ημερήσιε συμβάσει στον χώρο, δηλαδή μόνο για μία παράσταση υπάρχουν και υπόλοιπα. Και ημερήσιε, βέβαια, εκ εργαζόμενοι. Η μουσική περισσότερο είναι εκ εργαζόμενη εργαζόμενοι με ορισμένου χρόνου συμβάσει. Τώρα, αν ο Υπουργό ότι κάτι το οποίο το ζητούσαμε και εμεί, αλλά και τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων στο θέαμα Πρόμα για τη δημιουργία ειδικού μικρώου εταιρεών και επαγγελματιών, αλλά και εργασομένων, για να είναι σαφέ. το ποιοι... Να ξέρουμε ποιοι είναι εκεί, ναι. Ναι, γιατί τώρα με, το, με την κατάργηση που κάνουν περισσότερη μουσική στο Βελτίο παροχή Υπηρεσιών, για να μην έχουν αυτό το τέλο επιπιδεύματος, υπήρχε ένα αχαρτογράφιο το οποίο δεν ξέρανε οι μουσικοί που να δηλώσουν την ιδιότητά τους για να καταγραφούν κάπου και να επιδοτηθούν. Τώρα λέει μόλι τώρα. Τώρα ναι. μόνο δηλαδή, τώρα είστε οι πρώτοι που ουσιαστικά τα λέμε. Ναι, ναι, ναι. Ότι θα δημιουργήσει μητρό επαγγελματιών του κλάδου. Μακάρι αυτό Ψτάξει. είναι. Αυτό είναι καταγλυνή. κάτι που όντω λύνει πολλά. Νομίζω ασύρια. στο σύνολο είναι 150.000 άνθρωποι όλοι αυτοί που είναι γύρω από τον πολιτισμό. Είναι μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων. Δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί τραγουδιστέ που ξέρουμε. Είναι άπειρο κόσμο. Είναι παραγωγή, ηλικία, μουσική, οι πολίτε.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 Και από τι τηλεδιασκέψει που κάνετε και στις προηγούμενε μέρε με το Υπουργείο. Από ό,τι ξέρω, τακτικά έχετε, είστε σε μία μόνιμη. Αλλά κύριε Μπαρμπαγκιάνη, να σα πω το αστείο. Έτσι, ότι στη τηλεδιάσκεψη που κάναμε εμεί με τον Γενικό Γραμματέα Σύγχρονο Πολιτισμού, τον κύριο Γιατρομανουλάκη, το οποίο είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία, έτσι, δεν, δεν ήταν ο άνθρωπο σήμερα στην, τηλε, στην τηλεδιάσκεψη που κάναμε η κυβέρνηση με την Μενγόνη, τον Σταϊκούρα, τον κλπ. Και, και δεν ήταν ο καθήλυνα Δηλαδή πραγματικά δεν. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε, το διαβάσαμε δηλαδή στις εφημερίδες και δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι δεν ήταν εκεί ο Καθήνη Ναλμόδης. Δηλαδή ο, ο μόνος γνώσης ο, του ο, θέματος ο, που, ο... που ο... έχει πράξει όλη την πληροφορία από τα σωματεία δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν εκεί. Ωραία. Δεν ήταν εκεί. Ο οποίος Απή... είναι κυρία Σανάτροπος από ότι, μ, μ, ξέρω που ακούει, ξέρει λίγο τι γίνεται έτσι, δεν είναι ένας πολιτικός <Τι> με είναι, τη στενή είναι, έννοια, πάρει... ναι ναι ναι. ναι. Οπότε δεν και... έλειπε. Οκ, okay, ναι, έπρεπε να πάρουν τα εύσημα τώρα. Αυτό άλλοι, βέβαια ναι. φαίνεται λίγο και πως έχει η κυβέρνηση στο μυαλό τη το θέμα του πολιτισμού ε, και τι σημασία δίνει πάνω σε αυτό. Αυτό έχει φανεί από την πρώτη στιγμή φαίνεται και εδώ. Μα υπάρχει πολύ σοβαρή απουσία. Πολιτιστική πολιτική στην κυβέρνηση. Και ευρά έχει και νεκροπρόθεσμη. Πολύ σοβαρή. Και γι' αυτό ξεσυπώθαμε όλοι. Μέχρι και ο Ξαρχάκος, ας πούμε, που ήταν πραγματικά, ο η... ευρωβουλευτής ας πούμε, της Δημοκρατίας κάποτε, μέχρι και αυτός έκανε... Με σκληρή και, έκανε... και πολύ ουσιαστική δήλωση ο Ξαρχάκος. Όχι με μια, τυχαία, με μια τυχαία δήλωση. Η δήλωση του Ξαρχάκου πραγματικά είναι σήμα κατά τεθένα αυτής της εποχής. Πολύ σοβαρή δήλωση και για να δείτε και πόσο λαμβάνουν υπόψη τους ε, τις δηλώσεις των ευγονίμων έτσι Μπορεί εμείς να φτιόμαστε ένα μήνυμα και βγαίνει ο κύριος Καρχάκος που οποίο γνώμη έχει βαρύτητα και αμέσω κινητοποιείται ένας μηχανισμό. Δηλαδή πόσο μας βοηθάει, θέλω να πω, έτσι γιατί ναι, πώς, ναι. Δεν, το, ε, δεν το κατακρίνω, α, το αντίθετο. Αλλά λέω πόσο μας βοηθάει να βγαίνει να βγαίνουν άτομα που έχουν ένα κύριο στον πολιτισμό και να κάνουν μια δήλωση τέτοιου τύπου για να κινητοποιηθούν και να τους ακούσουν. Γιατί μετράει πάρα πολύ στο κοινό η άποψή του. και φυσικά ανελαμβάνονται και ποιο είναι το πολιτικό κόστος και κάπω κινητοποιούνται. Εντάξει, είναι, είναι και σωστό είναι... γιατί αυτοί θα μιλήσουν και εξ των αυτινών που είναι από πίσω, αυτοί που είναι μπροστά στο μικρόφωνο είναι πιο σωστό γιατί η δική τους η, η φωνή ακούγεται πιο πολύ. Έχει άλλη Σίγουρα έχει μεγάλη βαρύτητα. Μαζί, μαζί με όλα τα συλλογικά όργανα, δούμε, που είχαμε κάνει από τις 29 Απριλίου, κάναμε στην, με τον Γενικό Γραμματέα τη τηλεδιάσκεψη, φορεί από το θέατρο, τον Γερματογράφο και τη Μουσική. Και φορεί εργαζομένων κάνανε τη Δευτέρα. Και σήμερα είναι αυτή η μεγάλη πορεία στο Σύνταγμα. Οπότε, προφανώ θα θέλετε κάποιο χρόνο να επεξεργαστείτε όλοι πια τις ανακοινώσει κυρία να ακούσετε και του άλλου υπουργού. Για να βγάλετε συμπέρασμα τι ακριβώ αν βοηθάνε όλα αυτά, αν καλύπτουν κάποια κενά και χρηματοδοτούν κάποιου για να περάσει αυτή η δύσκολη κατάσταση. Και πώ κινούμαστε από εδώ και πέρα, και δηλαδή, πώς το ο χώρος, Γιατί όλοι ακυρώσαμε προγράμματα που είχαμε ε, για το καλοκαίρι. Ακριβώ. Και θέλουμε να δούμε βασικά αν θα ανταποκριθούν στα αιτήματά μα για παράταση των μέτρων στήριξη, που είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι για την επιβίωση των εταιριών και των εργαζομένων μα. Γιατί αυτή τη στιγμή. Είναι αόριστο το τοπίο, δηλαδή 15 Ιουλίου λέμε ξεκινάμε. Αλλά ο κόσμος καταρχάς δεν ξέρουμε πόσο θα ανταποκριθεί αν θα έχει το φόβο της συνάθρησης και αν θα ναι, έρχεται ναι. όπως είναι το Είναι το τοπίο λίγο, και άντε να προετοιμάσεις τώρα μια παράσταση και να μην ξέρεις τι σημαίνει 40%, ποιοι θα έρθουν από αυτού, πώς θα κάτσουν, ποιο χώρος μπορεί να... Θα αντέξει, το... για να... να... αντέξει και ο χώρο και ο επιχειρηματία. Για όποιος... Γιατί δεν, είναι, δεν τα κάνει όλα ο Δήμο ή το κράτο. Ναι, ναι, ναι, είναι θέματα που θα είναι παράξενα και πρωτοφανή προφανώ μαζί με όλο το σκηνικό το υπόλοιπο. <συσοφίλωση> Ακριβώ και γι' αυτόν τον λόγο και εμεί είχαμε αιτηθεί την παράταση και αιτούμεθα ακόμα την παράταση των, των μέτρων στήριξη. Γιατί δεν νομίζω να μπορέσουμε να επιβιώσουμε με 40% προσέλευση γιατί οι παραγωγέ που κάνουμε εμεί οι ιδιώτε. Ε, η παραγωγή συναυλίων και θεατρικών παραστάσεων είναι αυτέ που συντηρούν το, του εργαζόμενου, έτσι. Όχι οι ελάχιστε που αγοράζουν η τοπική αυτοδιοίκηση και τα φεστιβάλ και οι δήμοι κτλ. αυτές είναι δύσκολο να γίνουν. Και, είναι με, πολύ δύσκολο και είναι. με μια αβέβαιη χειμερινή σεζόν, επίση. Εντελώ αβέβαιη χειμερινή σεζόν και δεν έχουμε λάβει υπόψη μα το ενδεχόμενο κάποια υποτροπή του ιού. Θα σπείρει νέο φόβο του κόσμο και νέα αποχή από τι συναθρήσει.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 Μάλιστα. Οπότε, να περιμένουμε να επεξεργαστείτε όλα αυτά που ανακοινώνει τώρα η κυρία Μενδόνη. Είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί. Τους αγαπάμε τους καλλιτέχνες. Έχουμε, έχουμε καλλιτέχνη στην εκπομπή, έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά. Απ' την πορεία ήρθε. Πολύ καλλιτέχνη έχετε στην εκπομπή. Τι έχουμε. Μεθά. Έχετε σπουδαίο καλλιτέχνη στην εκπομπή, λέω. Σπουδαίο. Να έχετε σπουδαίο καλλιτέχνη στην εκπομπή, τον κύριο Μπαρβαγιάννη. Κάτι έχω ακούσει και κάτι έχω δει. Ναι, ναι, εγώ κάτι έχω δει. Μπράβο, ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά. Και κουράγιο σε όλου. Σε όλου αυτού του ανθρώπου που μα κάνουν ωραία τη ζωή. Και εσεί που τα διοργανώνετε και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνε με τα βίτσια του και με τι ιδιομορφίε του. Που όμω ζωή χωρί καλλιτέχνε και το προϊόν του δεν θα ήταν κανονική ζωή. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να πούμε όλα αυτά τα θέματα στην εκπομπή πολύ. Είμαστε εδώ Σε μισό εμείς χρειαστεί. χρειαστεί, τα ξαναλέμε. Λοιπόν, να είστε καλά. γεια σας, γεια σας. Κυρία Κατερίνα σταματάει, κοιτάνε. Ε, mm. τον... Ναι, ναι, ήταν η πρόεδρο συνδέσμου διοργανωτών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Του χώρου, χρόνια στο χώρο και η διοκτήτρια τη εταιρεία Παραγωγή Πρόσφερο. Ξέρει το χώρο πάρα πολύ καλά, γιατί υπάρχουν οι φίρμε μπροστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι από πίσω. Που αν δεν υπήρχαν αυτοί, είναι οι πυλώνε, οι κολώνε του οικοδομήματος Που οργανώνουν όλο αυτό, που παίρνουν και τα ρίσκα και όλο αυτό μαζί. Οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις και είμαστε εδώ για τα υπόλοιπα. Έχει αυτοπεποίθηση γυναίκα εννοείται. Και η αυτοεκτίμηση. Νομίζω πλέον έχω αυτοεκτίμηση. Και όχι αυτοπεποίθηση. Πλέον. Δηλαδή πλέον ξυπνάω το πρωί και λέω. Τη αγαπάω. Πλέον. Ε, παλιά δεν ισχύει αυτό. Όχι. Ναι, παλιά, ναι, παλιά, αγαπάω, δεν δεν αγαπάω. σε συμπαθώ. Όχι, πριν ένα δευτερόλεπτο. Ε, πριν ένα δευτερόλεπτο. Ε, το πλέον, πλέον. Πρώτη Στην πρώτη ερώτηση. πρώτη Η πρώτη από τη δεύτερη ένα. απέχει ένα δευτερόλεπτο. Ήταν γρήγορη η Ελεωνόρα. Ήταν πολύ γρήγορη η αλήθεια. Ρωτάει εδώ η Λίνα από πάνω από τη δράμα που λέει ρωτήστε για το φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Ε, δεν ε, μπορούμε να ρωτήσουμε τη συγκεκριμένη. γιατί κυρία Σταματάκη δεν σταματά, είναι, είναι υπεύθυνη. Εδώ είναι θέμα κουκουέ, θέμα εργασιών. Το κουκουέ είναι κομματική οργάνωση το θέμα όλο. Είναι ένα θέμα πάντως ε, αυτό. Είναι ένα θέμα. Το φεστιβάλ τη Κνέη, αλήθεια είναι και γενικότερα τα φεστιβάλ είναι από τα λίγα που μπορούν να γίνουν. Τι μπορεί να γίνει. πάνω στον άλλον. Από άποψη ε, δυτικό, όχι, από άποψη στι... Και περπατάσκει Δεν υπάρχει άλλο χειρότερο συνοστισμό. Oh, δεν υπάρχει. Βέβαια εκεί που γίνεται το συγκεκριμένο, που είναι στο πάρκο Τρίτσα, υπάρχει χώρο αλλά είναι όλοι μαζί. Ε, είναι όλοι ας μαζί. ευχηθούμε μέχρι τότε να έχουν χα... χαλαρώσει τα μέτρα. Ε, να και πάλι έχει... να έχουν χαλαρώσει υγός, δεν έχει να κάνει. Και, και, είναι, και, ο και... ο κόσμο θα, θα, θα είναι καχύποπτο, θα δυσκολεύεται. Και λογικά παρόλα είναι. Παρ' όλα αυτά, σαν ο πιο σαν τέτοιο, θα μπορούσε να γίνει πιο πολύ πιο εύκολα γιατί έχει μικρότερο ρίσκο ένα κόμμα που κάτι παρά ένα ιδιότητα. Ει καλλιτέχνη τώρα, το λες από την πλευρά τη οργάνωση και του οικονομικού κόστου. Ναι, γιατί το 40% ο... δεν βγαίνει. Ω πολίτη δεν μπορεί να πάει 40% στο φεστιβάλ τη Κνέα. <laughs> ποιοι θα είναι αυτοί <χω> οι 40% που ο θα πάει. Προφανώ δεν μπορεί <χω> να πάει. Και ποιοι θα είναι το 60% που δεν θα πάει. Ε, θα γίνει με άλλου τρόπου, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι του παρόντο. Έχουμε τρει μήνε, θα το δούμε. Και Βελόπουλο, προχτές... Γιατί Δεν υπάρχει φεστιβάλ, με ελληνική λύση. Να πάει η νεολαία τη ελληνική λύση. Αυτή η τα... πέντε. Θα πάει... <laughs> Ποια νεολαία Ποια νεολαία εκεί εύκολα αυτοί οι πέντε και αποστάσει και είναι και το 40% θα λέει κανεί. Να ακούσουν τι πολύ ρεαλιστικέ προτάσει που κάνει ο Βελόπουλο. Για μένα όμω κύριε Πολίζο, το να πετούν δίπλα στο ελικόπτερο του Υπουργού Εθνική Άμυνα και του Αρχηγού Γεωθά τουρκικά F16 πάνω από το Αιγαίο και να μην καταρρύπτονται. Δεν είναι για το λέω και επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία Απ' την το άλλη υπουργό... θα σας έλεγε κάποιος αγαπητέ μου κύριε Βελόπουλο Ότι είναι και μια ακραία αντίδραση Μια παρενόχληση να καταλήγει σε κατάρριψη Να τα πει <laughs> τον Λεωνίδα που κάνει στις θερμοπύλες Πού να τον βρούμε Δεν τον έχουμε πρόχειρο Πού είναι δεν έχουμε ένα Λεωνίδα Εδώ προτείνει γιατί προχτές πήγε ο Υπουργός Όχι <laughs> Πώ το συγκρίνει <laughs> Πολλά δεν μπορούμε να πούμε για το Λεωνίδη. Πρέπει να βγάλουμε κάπω. Ότι και καλά τόλμησε ο Λεωνίδη να τολμούσαμε κι εμεί να ρίξουμε τα F-16 τα τουρκικά που παρενόχλησαν το ελικόπτερο του Υπουργού Άμυνα και του Αρχηγού Γεθά. Αυτό προτείνει εδώ. Είναι μια ρεαλιστική λύση. Είναι ο κ. Βελόπουλο, όπω πάντα. Και επικαλέστηκε το Λεωνίδη. θα, πάμε... θα μπορούσε, αλλά δεν, δεν, δεν να Ότι θα ήταν λίγο τρελό αυτό που θα κάναμε τώρα, όπω τρελό ήταν για αυτό που έκανε ο Λεωνίδη με του 300 τότε. Που βλέπουμε στα στα, σαν να βλέπουμε βιντεοπαιχνίδι στα Καρδάκια. Ναι, κανάλια, αυτό, αυτό το δικό μου. Το κοπίπιπιπι που βλέπει. Το... Το... Σαν να περιβολάμε μην... τι μύγε στο Ατάρι. Εντάξει, για να δείξει λίγο τι γίνεται ακριβώ στον αέρα. Γιατί καλά είμαστε εμεί εδώ. Ασφαλείστε. Μα τι κάποι... θα καταλάβουμε, σαν να είναι παιχνίδι φαίνεται. Καταλαβαίνει, όχι. Με... Συγγνώμη, αγαπητέ καλλιτέχνη. Ναι. Ε, όχι, καταλαβαίνει, αλλά το βλέπει. είναι άλλο να ακού αερομαχία. Και άλλο να βλέπει τι ακριβώ γίνεται κάθε μέρα, κάθε λεπτό τώρα που μιλάμε πάνω στον αέρα και πώ συμπεριφέρονται η Τουρκία και τι συμφέροντα εξυπηρετεί όλο αυτό και τι έξοδα σημαίνει όλο αυτό και για τις δύο χώρες οικονομική αιμορραγία και για μας που είμαστε, αν και αυτή η χάλια πάνε αλλά έχει μια αξία να το δεις όλο αυτό γιατί κάποιοι άνθρωποι με 1500-1700 ευρώ δεν ξέρω που λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω πάνω κάνουν πάνω. αυτό κάθε μέρα και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που πιάνουν τον τόπο Ασχολεί γενικότερα. Οπότε καλή έχει σημασία. Μια Μα... <laughs> <Μιας> και ακούσαμε <laughs> κάτι καλή συγκεκριμένο. Ώρα, καλή ώρα. Έχετε και στον Βόλο ανθρώπου που το 1974 πολέμηζαν στην Κύπρο και ακόμα δεν αναγνωρίστηκαν. Πείτε και σε αυτού να το πείτε. Ε, τίπε, σε σχέση με ποιου που αναγνωρίστηκαν από άλλε μάχε, με την εθνική αντίσταση. Την ποτέ. Διότι η Ελλάδα έχει 150.000 αντιστασιακούς Από την εθνική αντίσταση που αν είχαμε 150.000 αντιστασιακούς στρατιώτε, οι Γερμανοί θα είχαν φύγει από την πρώτη μέρα από την Ελλάδα.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 Συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Βεβαίω, υπήρχαν και εδώ σύλλογοι όπω σε κάθε φάση. Και αλλά όπως το κόλισμά ξέρει τους, πολύ καλά ενδεχομένω. Το κόλισμά του και σε κάθε δεύτερη κουβέντα αυτό και όλοι όσοι υπηρετούν αυτή τη σχολή σκέψη και πολιτική παρουσίας είναι να κατηγορούν όλα αυτά με το παραμικρό. Φταίει ο Ανταρσία που ήταν στην Αγία Παρασκευή. Άρα, φταίει ένα. Αλλά χωρίς επιχείρημα. Φταίει η εθική αντίσταση. Έτσι... Εντελώ επιφανειακά. Επιφανειακά γιατί και, δεν και, μπορούνε, και, και δεν πιάνουν και στον κόσμο, αλλά πιάνουν μόνο σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό το οποίο. Ψεκασμένο κοινό, όλοι αυτοί είναι ψεκασμένοι, που μόνο μια τάκα θέλουν να πιαστούν και να το νιώσουν ω πολύ σημαντικό. να βρεθεί ένα εχθρό κάθε φορά. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Εβήτα. Η Εβήτα, περών στην πορεία, αλλιώ λεγόταν στην αρχή, μα έδωσε την αφορμή να ακούσουμε τη Αρτζεντίνα το να Οπότε με αυτό σα αποχαιρετούμε. Don't cry for me, Argentina. Ναι, ρε παιδί τι μου, όλο καλά, αυτό. Το είπα με δικά μου. Με τι δικά σου. Γιατί να μην το φέρω στα μέτρα μου, βάλω το από κάτω από κάτω. Θα Γιατί οπότε. να μην το φέρω. Θα το καταλάβουν, θα το ακούσουν. Και ποιο δεν ξέρει, το Don't cry for me, Argentina. Αλλά σε ωραία εκτέλεση, ναι. Με αυτό σα αποχαιρετούμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σα. After all that I've done You won't believe me All you will see is a girl you once knew Although she's dressed up to the night At sixes and sevens with you To let it happen, I had to change. Nothing impressed me at all, I never expected.